Καλώς ήρθατε ή yeah. καλώς σας βολευτείκατε όσοι βλέπετε μεγάλη στήρινη γιατί είναι ωραίο που εσάς είσαι εκτός από τα τετάρια μάτια που σηκητούμε εδώ και τα κοιτάω και εγώ και τα που δεν έχω πει κανένα να τα βλέπω αλλά το ξέρω ότι μας βλέπουν έτσι εξ έστω και από ό,τι μου έπανε τα του έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη μετάρρωση και... Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που έχουν να το μεταπίδι μου, με οπότε καλησπέρα και σε εσάς όλους που ήσασταν στο live streaming και σε εσάς που είστε εδώ. Ε, Συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε την προηγούμενη φορά. Κάνω ένα round για εμάδο, έτσι, γαρικά. Κάνουμε εμείς εισαγωγή, συνσύχρονη τέχνη. Τι τάγος λέει την εισαγωγή, πάμε τα, κάπως τα πιο γενικά και τα πιο θεωρητικά. Και σήμερα σκεφτόμουνα, είπαμε δηλαδή από τη μετάβαση στην κλασική τέχνη στη μοντέρνα, από τη μοντέρνα στην μετα-moderna, οι σύγχρονοι, φύξαμε κάποια θέματα θεωρητικού πλαισίου, όπως ήταν οι, οι διπιογραφικές αναφορές στον Ιάιμπέ ή τον Φιανέν Μπρίμπεργκ, που έφτασαν κατά κάποιο τρόπο τα όρια της αρχής και του τέλους σε εισαγωγικά το αυτά, γιατί ξέρετε είναι η θεωρία γύρω από την τέχνη είναι δύο δύο να ξεπεράσει την ίδια την τέχνη. Σε ποσότητα. <σομίως> υπάρχει μια βιομηχανία ολόκληρη που ασχολείται με αυτό. Αυτό είναι, Γι' αυτό σήμερα εμεί θα κάνουμε το ακριβώ αντίθετο. <σομίως> Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τη θεωρία, παρά μόνο είναι και επειδή μου την είπε και κάποιος φίλο, αν η γνώμη που εξέφρασε την προηγούμενη φορά ήταν δική μου ή θα την καλλιτέχνη, σήμερα λοιπόν θα. Δούμε μία έκθεση μόνο, γιατί το θέμα μας είναι και τα μουσεία. Κάνουμε μία περιήγηση στα μουσεία του κόσμου. Οπότε σχέδια να πάμε να κάνουμε μία περίγηση σε 5-6 μουσεία του κόσμου και να δούμε την ίδια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται από το 2019 μέχρι το 2023, προλαβαίνετε να μεταφείτε μέχρι την Τζακάρτα, στην, <laughs> στην Ινδονησία. <laughs> αυτό μπορεί να το συνδυάσει και ένα άλλο και γιατί ήταν και το Μπαλί, έχει πολύ ωρα, ωραία, ωραία εξαφραξιό πέρα από την τσίχα αρνησιότητα ε, και είπαμε γενικά όλα αυτά τα πράγματα την προηγούμενη φορά και κάπως θα δείχαμε λίγο περισσότερο στο θέμα της οικειοποίησης και της ποταπαραγωγής ε, μια μικρή πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στον τρόπο που ήδη από τα χρόνια τα πρώτα του 20ου αιώνα η χρήση εξωγραφικών μέσων και η χρησιμοποίηση έργων αντικειμένων Είχε ενταχθεί ήδη στην καλλιτεχνική πρακτική, αναφερθήκαμε γενικά στο θεωρητικό πλαίσιο και σήμερα σκέφτηκα να είδαμε το περιθώριο, άλλες και τελειώσαμε με την κυκλικά ουσιώτα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε σκέφτηκα ότι επειδή αυτή η κοπέλα είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά που κάνει και έχει έναν καταπληκτικό τρόπο που συνδυάζει μια έτσι βαθιά ποιητική διάθεση, κάποιες μεταφυσικές νύξεις. Ένα είδος, έτσι, επιλεκτικών επιλογών από όλες τις παραμέτρους με τις οποίε ασχολείται η σύγχρονη τέχνη. Είναι ένα, επίσης τα έλεγα της είναι απλά, δεν χρειάζονται οδηγό, για να τα κατανοήσει, ή πολύ εγκριστικά. Είναι κυρίως εγκαταστάσεις, οι οποίες σε αγαλιάζουν ε, και έχουν σαν αποτέλεσμα μέσω της ποιητικής χρήσης των υλικών που χρησιμοποιεί ε, να βιώνεις μία εμπειρία και αστολίτες το της και με θέματα πάρα πολύ έτσι, κοινά στη σύγχρονη τέχνη όπω είναι το δίκολο παρουσία απ' όπως είναι η έννοια της αφιλοποίηση, που ήδη την είχαμε πει από τον νεολογική τέχνη, ότι σημασία σαν αντίδραση στην υλικότητα, κυρίως ζεωγραφικής, αλλά και όλων των βουλικαστικών τεχνών, κυρίως όμως σαν αντίδραση απέναντι στην έμφαση που έδωσε η θεωρία που πλαισίωσε όλο τον ταιχνισμό στην υλικότητα της ζεωγραφικής επιφάνειας, αυτοί την αφιλοποιούν πλήρως. Δεν έχει καμία σημασία η υλική μορφή του έργου έχει σημασία έχει μόνο η ιδέα που βρίσκεται από πίσω. Οπότε ακυρώνονται τελείως. Είδαμε κάποια τέτοια και επειδή η σιγά σιγά δουλεύει με υλικά, αλλά καταφέρνει με έναν έτσι πολύ όμορφο τρόπο Αυτά τα υλικά μας προσδίδει για πάρα πολλές εμειολογικές αναφορές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και νομίζω ότι μπορούμε να τις αφιερώσουμε έτσι το σημερινό μας, τη σημερινή μας συνάντηση. Οπότε, σήμερα, θα πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρεως έκθεση που λέγεται The Soul Trembles, η ψυχή τρέμει. Αυτή την έκθεση οργανώθηκε από τη Διεθύντρια του Μόρι, το Μόρι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύμφωτοτότιο, στον 53ο όροφο ενός υπέροχου ουρανοψίστη, του ουρανοψίστη Μόρι, 238 μέτρα, αυτό είναι στο 53ο και 54ο, ε, διευθύνεται από εμερισμένους ανθρώπους και η Διεθύντρια του, η καλλιεθνική Διεθύντρια, αποφάσισε να κάνει τη μεγαλύτερη αναγνωμική του έργου στους σιχά φυσιόδες. Δεν μεγάλη του σιώτα, του είναι μεγάλη σιχά φυσιόδη. Το 1932 είναι γεννημένοι σε μια εξοχή από την Ωζάκα, αργαζή και εντάστηση στον Βερολίνο. Είχε λοιπόν η Διεθύνδρια την πάρα πολύ ωραία ιδέα να οργανώσει μια πολύ μεγάλη έκθεση. Αυτή η έκθεση άρχισε να περιοδεύει, από το Μόρι που ήταν από τον Ιούνιο του 19 μέχρι τον Οκτώβριο του 19 στο Τόκιο, πήγε στην Κορέα, στην Νότια Κορέα, στο Μουσείο Μπουσάν, έγινε μέχρι τον Απρίλιο του 20, μετά πήγε στην Ταϊβάν, στο Μουσείο Κανοντεχνόμηση Ταϊπέη, έγινε μέχρι τον Οκτώβριο του 21, μετά πήγε στη Σανγκάι, στο μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο της Κίνας, το Long Museum, μετά πήγε στην Αυστραλία, στην uh, Dario Modern Art, στο so Winsland και τώρα είναι στην Τζακάρτα, στο μακαν ένα πολύ ωραίο uh, και μπορείτε να τη δείτε. Θέλω να πω, μπορείτε να τη δηλαδή στις εκθέσεις που τρέχουνε το υλικό, επειδή είναι τρέχον ακόμα και θέλουμε να βραβλήσουμε κόσμο, το υλικό που μπορεί να βρείτε κουκλάροντας είναι πολύ πιο πολύ από ό,τι μπορεί να δείτε στο μόρι που από το 19 κατέχει το υλικό, γιατί έχουμε γίνει στο μεταξύ πάρα πολλοί εγκαθόλοι εκθέσεις εκεί. Οπότε είναι μια έκθεση η οποία τρέχει εδώ και 4 χρόνια. Είναι πολύ ωραία ό,τι βλέπουμε τώρα εμείς όσο τρέχει ακόμα αυτή η έκθεση, εδώ. Αυτή είναι η αφήσα της. Συγχάρου Σιώτα, Βεσίου Φρέντουσεν, εδώ. Οργανώθηκε αυγικά uh, πάνω στο Μόρι. Το Μόρι είναι, ξαναλέγω, ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο στους δύο τελευταίους ολόφους. Σύντητα ράση δεν μπορεί να ανέκρεπε και καμιά φορά έχουν κάνει επεταστάσεις, αλλά έχετε καπληκτική θέα της πόλης. Εδώ είναι ίσοδος, ένα πολύ σύγχρονο μουσείο, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Αυτό είναι ο πρώτος όροφος, στα αιδωτήρια και ανεβαίνεις μεσχυριόμενες στο δεύτερο όροφο και μετά ανεβαίνεις επάνω στην κορυφή του Ρανοξίστη, εδώ, όπου επειδή είναι πάρα πολύ ψηλά έχεις ολειωθεί την παραγωγική θέα ισοτόδοκιο ε, σε αυτή τη φοβερή μεγαλούπολια. Έτσι, οπότε είναι ένα πολύ δραστήριο μουσείο, γίνονται οι εξαιρετικές εκθέσεις. Εγώ δεν δίνει εκεί την έκθεση, αλλά έχω πάρει στο μόνο και έχω δει, είδα πάει μουσείο του π και έχουμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μετά πήγε στο Μουσείο Γουσάν, το οποίο είναι αυτή η σειρά κτιρίων που ενώνονται μεγάλινες γέφυρες και οργανώθηκε εκεί. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει τώρα. Μας νοιάζει αδειολόγος. Ο ένας λόγος είναι να γνωρίσουμε και κάποια πολύ ενδιαφέροντα μουσεία του κόσμου. Δεν είναι μόνο το ΜΟΜΑ, τον το, το, το Κουμπούρ και η αλλά να δείτε ότι στην Ανατολή υπάρχει μια ανερχόμενη κίνηση γύρω από την τέχνη. Εκατομμύρια κόσμου ε, σειρεύουν για να δούμε αυτές τις εκθέσεις και γκρίνονται συνέχεια καινούργια οσία. Καινούργια οσία σύγχρονης τέχνης. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον το ουσία του Μπουσάν εδώ. Και μας ενδιαφέρει επίσης να δούμε πως αυτή η σειρά έργων που σου διότι πρόκειται για εγκαταστάσεις στην ε, κάθε φορά ανάλογα το χώρο τροποποιούνται. Το γιατί θα ξανασύγουν από την αρχή. Mm. Δεν είναι ένα έργο το οποίο κρεμά, είναι εγκαταστάσεις ουσιαστικά. Και καθορίζονται mm. από τον διαθέσιμο χώρο αυτές οι εγκαταστάσεις. Με μικρές προσταφαιρέσεις, mm. αλλά με μια βασική γραμμή που σέβεται τις επιλογές της επιμελήτριας. Και στην Ταϊβάν uh, υπάρχει αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, το Taipei Fine Arts Museum, εδώ, με τυπικό, α πούμε, αρχιτεκτονική δομή του, του κινήματο αυτού που το βρήκαμε ο Ιαπωνικός Μεταβολισμός. Και αυτό το Gnome Museum στο West Bank, γιατί τώρα αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι έχουν πλέον τέσσερα μουσεία ανοίξει. Mm. Μετά πήγε στην, στο ποτάμι, το Brisbane, στο Queensland στην Gallery of Modern Art, το κόμμα με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση εκεί στην Αυστραλία και τώρα είναι στο Μακάν. «Ψιχάρου σιώτα, δε σώου Αυτό είναι το Μακάν και εκεί είναι τώρα η έκθεση. Η «Μάμικα Ταόκα» είναι η επιμελήτρια τη Μόρη η οποία επιμελήθηκε ε, το σχετικό της έκθεσης, έτσι, Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ε, ατομική έκθεση της ψυχά μουσιώτα. Ο υπότιτλος, η ψυχή τρέμει, αναφέρεται στην ειλικρινή επίδα της καλλιτέδυλας να μεταδώσει σε όσους επισκεπτούν την έκθεση εμπειλίες που θα κάνουν την ψυχή του να σκητά και οι οποίες θα προέρχονται από συναισθήματα για τα οποία πολλές φορές τα λόγια είναι φτωχά. Αυτή... Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία ε, να βιώσουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειε τη διαδομή της Σιώτα και το έργο 25 ετών μέσα από μια επιλογή ως εκδοπής των μεγάλων εγκαταστάσεων αλλά και μια σειρά αποκλειτικών έργων από βίντεο, από performance, από φωτογραφίες, σχέδια ε, κτλ. Through this exhibition, η οποία θα μπορούσαμε έτσι να βάλω και έναν υπότιτλο Presence in Absence Παρουσία στην Αποσία Ένα θέμα που η Σιώτα το έχει διερευνήσει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και οι ίδιοι μια πολύ στενή αντίληψη για το ίδιο το νόημα της ζωής, για το ταξίδι της ζωής και για τις εσωτερικές διεργασίες της ψυχής. Για αυτόν τον λόγο. λέει όλα τα κείμενα, τα κείμενα που γράφουν οι δημοκρατές είναι πάντα ωραία. <χι> το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τη σύγχρονη τέχνοι είναι αν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στο κείμενο και στο έργο. Δηλαδή <χι> καμιά φορά διαβάζεις ένα υπέροχο κείμενο και ψάχνει να το βρει. Αυτό το υπέροχο συνέστημα που προσδοκούσες δίπλα ακριβώς στο έργο, ψάχνεις κάτω και δεν το βρίσκει. Εκεί το πρόβλημα. Αλλιώς, πλέον, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, υπάρχουν θεωρητικά τμήματα βγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σήμερα με την ιστορία και με τη θεωρία της τέχνης και πολλοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα συμπερισμένοι, άρα ε, θα δούμε πολύ ωραία κείμενα γενικά. Η Σιχάνου Σιώτα, εδώ, όπως σας είπα, ε, δουλεύει περισσότερο με καταστάσεις αυτές οι καταστάσεις έχουν να κάνουν με το μη υλικό δηλαδή ενώ είναι φτιαγμένες από υλικά και από αυτό το οποίο μεταδίδεται στον επισκέπτη καθώς αναπτύσσει μια διαδρομή ανάμεσα στα μέλη που απαρτίζουν αυτές τις καταστάσεις είναι ένα είδος έτσι περίεργης που έχει να κάνει με οντολογικά ερωτήματα που έχουν οι άνθρωποι τα οποία δεν απαντά άμεσα αλλά μέσω του έργου. Ε, το οποίο είναι κριτικό και ταυτόχρονα φανερό γιατί τα σημερινόμενα των ε, συμμενουσών μορφών που χρησιμοποιεί είναι πάρα πολύ χαρά, πάρα πολύ έθλιπτα. Πάρα πολύ άμεσης πρόσληψης. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς ε, ε, Uber έκο για να καταλάβει ότι μια βάρκα υποδηλώνει το ταξίδι, ένα νήμα υποδηλώνει κάτι που ενώνει, ένα παπούτσι υποδηλώνει μια διαδρομή, ένα περπάτημα, ένα ρούχο υποδηλώνει ένα δεύτερο δέρμα. Οπότε είναι πάρα πολύ Προφανής η συσκευή που χρησιμοποιεί οπότε είναι πολύ αγαπητή. Ναι, Δεν τυχαίω ότι ένα εκατομμύριο επισκέπτε στου δύο, δύο πρώτου μήνε που άνοιξε το Μόρι, έκταση με ένα εκατομμύριο επισκέπτε που είναι πολύ για το Μόρι στατιστικά. Οπότε χρησιμοποιεί κυρίως αυτά τα στοιχεία, έχει κάποια και σχέδια και στην έκθεση αυτή εκτίθεται και κάποια ενδιαφέροντα σχέδια <Κι> αλλά μας, μας ενδιαφέρει η μετάβαση εκεί που γίνεται από το σχέδιο και στα σχέδια δουλεύει με τα χρώματα θα λέγαμε το κόκκινο, το μαύρο ε, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο στα σχέδια πολλές φορές ο άνθρωπος είναι παρόν αλλά η παρουσία του είναι αρκετά... Έτσι, περιστασιακή και εφήμερη, διαγράφεται μία πολύ περίεργη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον χώρο. Αυτή η σχέση περιπλέκεται με ένα πολύ περίεργο τρόπο, μέχρι να καταλαγιάσει σε μία έτσι πιο πνευματική απόδοση. Είναι ένα άτομο, η Ιησιχάρου οταν το οποίο βιώνει τα αντικείμενα του καθημερινού χώρου και έχει αυτή την ανατολική συμβολιστική να αποκτούν μια περαιτέρω αξία πέραν τη χρηστική. Λέω ανατολική συμβολιστική με την έννοια του ότι ξέρετε ότι στην Ανατολική, ειδικά στην Ιαπωνία, υπάρχει ακόμα πάρα πολύ έντονο το τελικουρικό στοιχείο. Δηλαδή το τι κάνεις τα αντικείμενα που κρατά. Από την τελειτουργία του αρχηγούς μέχρι μια πιει σύντομα ένα στίχημα, το πώς θα πιάσεις, το πωτιτό, πώς θα, θα κουμπίσεις, το πώς θα διορθώσεις. Ε, όλα αυτά έχουν μια σημασία, τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Ραμπάρτ στο βιβλίο βέβαια, τον που έγραψε μετά το ταξίδι του στην Ιαπωνία, η επικράτεια των σημείων λέγεται. Αν δεν το ξέρετε είναι από την παλιά σχολή της συλλογίας, ο Ραμπάρτ η επικράτεια των σημείων. Πολύ ωραίο βιβλίο που είναι όλες του, οι εντυπώσεις από αυτό το ταξίδι στην Ιαπωνία και η επαφή μια άλλη κουλτούρα στην οποία λειτουργούν λίγο διαφορετικά τα πράγματα από τη στιγμή μας που εκ πρώτη όψους εξαινίζει αλλά σιγά σιγά όσοι ισχυρίζεις και βυθίζεσαι την απολαμβάνεις όλο και περισσότερο. Οπότε αυτό το στοιχείο υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύ έτονο. Τα σχέδια της έχουν έτσι μια εξερευνητική αφαιρετικότητα πολλές φορές. Έχουν να κάνουν πάρα πολύ συχνά με τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον είτε μια σχέση φιλική όπου απορροφάται, εντάσσεται, ενώνεται είτε μια σχέση περισσότερο ακαθόδη. Ε, τα έργα της έχουν ένα πολιτικό στοιχείο επίσης, έτσι, μια ανθρωπασία ανάμεσα όχι μόνο στην παρουσία και την ακουσία αλλά στην ε, πραγματικότητα και τη μη-πραγματικότητα. Με τον τρόπο που όρισε το Βίτκενστάιν την αλήθεια και την αναλήθεια α πούμε. Εάν θέλαμε να επιλέξουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο με φιλοσοφικές αναφορές θα επιλέξαμε βεβαίω αυτά, Κούσερλ, Βίτκενστάιν, Μερδρό Κοντή, Χαναρέντ Αυτά είναι που ταιριάζουν στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η mm ψιγάρουσιότητα. -hmm. Οπότε τόσο από τα έργα ήταν δίτημοι προηγούμενη φορά να θυμάστε εξού και επέμεινα λίγο περισσότερο, γιατί μου ζήτησαν πολλά άτομα από την ομάδα αυτή στέλνοντας νέοι, μου ζήτησαν να ε, ε, ε, μαθήνουν λίγο περισσότερο στους καλλιτέχνες και τα έργα και να μην κάνουμε μόνο μια περιήγηση σε θεωρητικά πλαίσια και εποχέ και μου ζήτησα να δούμε λίγο παραπάνω από τα ουσιώτα. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε μουσεία, να δούμε εκθέσεις, να δούμε σχετικά και κυρίω να δούμε μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Θυμάστε αυτά που είχαμε πει την άλλη φορά για τα ρούχα. Τα ρούχα είναι έτσι το δεύτερο δέρμα. Μερικές φορές στο δεύτερο αυτό δέρμα σε περιγράφει ακόμα καλύτερα από το ίδιο σου το δέρμα. Αυτό το δεύτερο δέρμα είναι και μέσα μα, εκτό από τα ρούχα. Νομίζω τα πάντα είναι μέσα στο σώμα μα. Η οικογένεια, οι ρίζε μα, η καταγωγή μα, η θρησκεία μα. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη εσωτερική σχέση. Μερικέ φορέ είναι ωραία, άνετη. Νιώθει υπέροχα, αναπαυτικά. Μερικέ φορέ είναι πολύ περιοριστική. Μερικέ φορέ μπορεί να σε παραλύσει. Αυτό το δεύτερο δέρμα το πρέπει σου, το ανήκει. Και είχαμε δει μια σειρά από κάποια ενδιαφέροντα έργα, είτε από τα μεγάλα που έπρεπε μόνη της και τα κρέμαγε, είτε από τα μεγάλα που έπρεπε και τα κρέμαγε, είτε από τα να είναι ένα ρούχο, αλλά επειδή είναι το δεύτερο δέρμα μας, μπορεί και αυτό να τα μπορεί να κρέει, μπορεί να ιδρώνει, μπορεί να στάζει, μπορεί να πονάει, γιατί είναι το δεύτερο δέρμα μας. Οπότε, ε, ε, ε, η αναφορά γινόταν κυρίως μέσα από αυτά τα ρούχα και το νήμα το μαύρο τα οποία τα περιέβαε και τα υπόκεινο και συγκροτούσε αυτό το νηστό από και δεσμά ταυτόχρονα. Είμαστε εμείς παρόντες, παρόλο που δεν είμαστε εκεί και έχει μόνο το δεύτερο δέρμα μας και εμπλουριζόμαστε ή αναπαυόμαστε σε όλα τα δεσμά και τους δεσμούς που μας ενώνουν με το περιβάλλον, με την εμπειρία και με όλα όσα έχουμε ζήσει. Έτσι. Αυτά τα καλό την προηγούμενη φορά. Ήταν ειδικά από αυτό. Οπότε, μια κολλή να με βγούμε εδώ παπούσια. <χω> ναι. Γιατί τα παπούσια, ε, τον διεύθυντα να απασχολήσει πολύ τα παπούσια, γιατί τα παπούσια είναι η αναζήτηση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, το ότι ε, πώς ιστογράφηκε η φιλόσοφη να αστολική και τα παπούσια. Ε, σας επισημένω γιατί σας αρέσει τα δουλειά και το πολύ ωραίο του Ιαράκη που έχει του Μεριφίου ο Νίκος ο Νασκαλουθανάσης με τους τρεις, ε, τα τρία δοκίμια και το δικό του το πολύ ωραίο το εισαγωγικό, που είναι πως τρεις άνθρωποι, ένας φιλόσοφος, δύο φιλόσοφοι και ένας ιστορικός τέχνης, σχολιάζουν τα παπούσια του Μανγκό, που είναι πολύ ωραίο. Ναι. Τα παπούσια λοιπόν είναι η διαδρομή μας, είναι όλοι όσα πιανίσαμε, είναι αυτά που ψάξαμε. Οι διαδρομές που κάναμε, είναι κατά κάποιο τρόπο, σαν να ζωγατώνεται μέσα στα παπούσια, έτσι όπως το έλεγε τουλάχιστον και ο Κάιλεγκερ, το έλεγε ότι τα παπούσια του Van Gogh είναι όλες αυτές οι διαδρομές που έκανε στα λασκωμένα κοράφια που ζωγράφιζε. Μέσα σε αυτά τα παπούσια υπάρχει αυτό και εκείνο και το άλλο, είναι μια εντυπωσιακή έτσι, καταγραφή αυτή η πόλη κάνει πάρα πολλά έργα που έπρεπε να κάνουν με τα παπούτσια, με διάφορους τίτλους, ίχνης ζωής, πέρα από τις υπήρους, διάλογος από το DNA, στα οποία σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται η παπούτσια. Κοιτάξτε για παράδειγμα, αυτό το πολύ ωραίο έργο, όπως είχε παρουσιαστεί το 1999, Εκεί γύρω σαν 25 αυτοί αρχίζουν να κάνει εγκαταστάσεις. Εδώ τώρα είναι 27η και είναι από τις πρώτες απ της. Dialogue from DNA. Ξητάμε όσα. Μία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός από παπούτσια. Και άμα, άμα χαμηλώσουμε λίγο και το φως θα βλέπουμε λίγο καλύτερα την εικόνα. Εμένα δεν είναι δυνατό να μου κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα που θα μας έρθω... μπορούμε λίγο να χαμηλώσουν το φως, να γράφει καλύτερα το έργο τέχνης. Ε, Α, πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί αυτά είναι και λίγο πιο ατμοσφαιρικά. Ε, λέγαμε λοιπόν ότι μια σειρά μεγάλη, ένας μεγάλος αριθμός από φαπούτσια, ενώνονται με ένα κόκκινο μήμα, το ότι δουλέψει σε πάρα πολλές παραλλαγές, τα παπούσια που πληγμιρίζουν τις προσώψεις των σπιτιών του Βερολίνου, τα παπούσια τα οποία ανεβαίνουν προς τον ουρανό, τα παπούσια τα οποία κατεβαίνουν στις πιο ενδιαφέρουσα από αυτές τις ε, παρουσιάσεις, σε όλες υπάρχει αυτή η της σύνδεσης. Ένα κόκκινο μήμα ενώνει το κάθε παπούσι με μία πηγή. Αυτή η πηγή μπορεί να είναι κοινή για όλους, σαν όλοι εμείς να έχουμε κάτι το κοινό, ή μπορεί να είναι ένα σημείο προς τον ουρανό. Εδώ ήταν πολύ ωραία παρουσιασμένα, στο Smithsonian, στην Washington, πάλι η σειρά over the Continents» αντασυπείρους, και εδώ μιλάκεται την τυσικά ουσιότητα που ετοιμάζει τα έργα έκανε ένα open call στα social media και ζήτησαν να τους στείλουν παπουτσιά που δεν χρειάζονταν με μια μικρή περιγραφή αυτού του παπουτσιού ή της χρήσης του ή της ανάμνησης του. Το φτινόπρο και το χειμώνα εκείνο ήμουν περίπου πιο χρονό. Είχαν αυτά τα όταν για πρώτη φορά σαν καλά στα ποδιά μου και άρχισα να αγαπάω το περπάτημα. Τώρα, ας σκεφτώ, εκείνα τα χρόνια, αυτά είναι μονοδύστηκα παπούτσια, Είναι πολύ μικρά, αλλά είναι λίγο μεγαλύστηκα. Έχουν κάτι το μεγάλο, σαν να θυμάμαι τον εαυτό μου να βιάζομαι να μεγαλώσω. Το δέρμα που έχουμε γύρω από αυτό το ροζ δαχτυλάκι έχει ξεφτύσει. Αυτά τα πόδια μεγαλώσανε πολύ. Αυτά τα παπούτσια μικρήνωνε πολύ. Οπότε γράφει ένα μικρό σημείωμα σε κάθε ένα από τα παπούτσια και επειδή είναι διαδραστική η εγκατάσταση μπορεί κάποιος να πάει να πιάσει το παπούτσι, να το σηκώσει με προσοχή για να μην χαλάσει τη σύνδεση με το σημείο στο οποίο ενώνονται και να μπει στην ιστορία ενός άλλου ανθρώπου που δεν το γνωρίζει, αλλά που βλέπει έναν δικό του αντικείμενο που συνδέεται με μια δική του ανάμνηση. Αυτά τα παπούτσια ανήκαν στη μητέρα μου. Όταν έγινε με τον πατέρα μου, τις αγόρασε αυτά τα παπούτσια 30 χρόνια πριν. Δεν τις άρεσε καθόλου το χρώμα, ούτε το σχέδιο, και τα φόρησε μόνο μια φορά. Αλλά επειδή τα είχε, της κάνει δώρο ο πατέρας μου, δεν ήθελε να τα πετάξει. Τώρα δε ζήτηκε η μητέρα μου και σας στέλνω για να τα το έργο σου. Mm -hmm. During some of my darkest days, this shoe kept me going. Mm -hmm. Αυτά τα παπούτσια είναι πραγματικά πάρα πολύ άνετα. Χάρη σε εσάς επισκέφθηκα όλα αυτά τα μουσεία στο Τόκιο. Και όλα αυτά ενώνονται μικρές ιστορίες του κάθε ανθρώπου οι οποίες ξαφνικά είναι σαν ένα αντικείμενο να έχουν σαν να τη χρησιμότητά του και να... η χρησιμότητα που έχει πλέον λειτουργεί σε ένα ιδιολογικό σύμπαν στο οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται τις αναμνήσεις και τη σχέση που έχουν με αντικείμενα που δεν του είναι χρήσιμα πλέον. Οπότε και όλο αυτό μας ενώνει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε χρησιμοποιήσει πράγματα, έχουμε φορέσει παπούτσια, έχουμε συνδεθεί με κάποια, δεν έχουμε συνδεθεί με άλλα, είναι πάρα πολλοί λόγοι για τη σχέση που μπορεί να έχουμε με ένα ρούχο ή με ένα παπούτσι. Και όλο αυτό όταν το είναι σαν να ανοίγουμε λίγο την καρδιά μας, την ανάμνησή μας, τη διάθεσή μας να την με έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό, έτσι καθώς διαβάζει κάποιος όλα αυτά τα σημειώματα και βλέπει όλα αυτά τα παπούτσια που έρχεται από τον κόσμο από ανθρώπους που είναι άγνωσοι μεταξύ τους, είναι σαν κάτι κοινό να ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η δουλειά σας έχει να κάνει πάρα πολύ με την ακουσία του σώματο, των σωμάτων γενικά. Ε, σαν να χρησιμοποιείτε αντικείμενα όπου έχουν χρησιμοποιηθεί από σώματα, αλλά το σώμα δεν είναι πια εκεί. Αντικείμενα και μορφές στα έργα σας μιλούν για φυσικές παρουσίες ή για αναμνήσεις σωμάτων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε που έχουν συχνά ε, φορεμένα μαπούτσια. Η για αναμνησεις σωματων για παραδειγμα χρησιμοποιειτε παρα πολυ συχνα φορεμενα μαπουτσια η παρουσια εν μέσω της αρουσίας είναι το κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς μου. Βοηθέχομαι από αντικείμενα και μέρη όπου μπορεί να αισθανθείς αυτό που υπήρχε εκεί παρά το γεγονό ότι έχει φύγει πια και δεν είναι. Δουλεύω πολύ συχνά με μεταχειρισμένα ρούχα, με βαλίτσες, με πολλά άλλα αντικείμενα που κουβαίνουν μέσα τους αναμνήσεις. Αν και φορές, δεν ξέρω τις ιστορίες που βρίσκονται από πίσω τους. Οι αναμνήσεις κάνουν αυτά τα αντικείμενα ενδιαφέροντα, όπως ακριβώς και τους ανθρώπους. Οι αναμνήσεις είναι επίσης δοκευτικές γιατί είναι άγλες. Υπάρχουν, αλλά δεν έχεις, είναι αδύνατο να έχεις ένδειξη όσο δε μάλλον απόδειξη της ύπαρξής τους. Πολύ, mm. πολύ συχνά αυτή σε αυτήν την ιδέα του μήματος και καταστάσεις που είναι με μια πίτσα με μια πάρα πολύ δυνατή αίσθηση παρουσίας και υλικότητας. Τι σας τραβάει σε αυτό το υλικό. Και μπορείτε να μας δώσετε μια αίσθηση το πως είναι να δουλεύει κανείς ως καλλιτέχνης με το μήμα, με ένα τέτοιο υλικό. Ε, δεν μεταβάει το ίδιο το υλικό ε, από μόνο του, ενώ ε, η φυσική του κατάσταση, περισσότερο μεταβάνε οι δυνατότητες που μου προσφέρει. Στην αρχή σπούδαζα το γραφική, αλλά πολύ σύντομα θα περιορισμένη στις δύο διαστάσεις του Μουσαμά. Άρχισα να πειραματίζομαι με το πώς είναι να δουλέψει κανείς στην τρίτη διάσταση, και βρήκα έναν τρόπο να χρησιμοποιώ το νήμα έτσι ώστε να ζωγραφίζω γραμμέ στις τρεις διαστάσεις. Αυτό το εξάλλου είναι και ένας από τους λόγους που χρησιμοποιώ πολύ συχνά το μαύρο νήμα. Είναι σαν να ζωγραφίζεις με ένα μαύρο μολύβι στον χώρο. Ε, το νήμα είναι επίση και ένα υλικό που μιλάει πάρα πολύ δυνατά στους ε, ε, ένδεκνους κύκλους, στους μορφωμένους ανθρώπους, αυτούς που έχουν σχέση με τη μυθολογία. Το ίδιο δυνατά όσο μιλάει σαν μάτια. Σκέφτομαι για παράδειγμα την Αριάδρη, που ήδησε το Θησέα να βγει από τον Λαβήμιθο το Λαβή, το, με ένα αντικειονήμα, το Μύτο. Ε, την ιδέα του Λαβηρίμφου η οποία και η ίδια κατά κάποιο τρόπο παραπέμπει σε ένα είδο ηλική και σωματική αίσθηση κάποιου που είναι χαμένο. Έχει κάτι το κλεισοφοβικό αυτή η αίσθηση με τους λαμπιρίνιθους και τα νήματα. Υπάρχει, there is this recurring sense of affect και από αίσθηση ειδικότητα στο, στο έργο σας και από την ίδια την εμπειρία αυτού του υλικού. Βλέπω το νήμα συμβολικά, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις. Στις περισσότερες από τις εγκαταστάσεις μου με νήμα, το νήμα φτιάχνει ένα τριζιάστατο δίκτυο, ένα θρησιάστατο ιστό. Στο τέλο, τα πάντα ενώνονται. Ένα νήμα, μια κλωστή, μπορεί να πάει κατευθείαν από το ένα σημείο στο άλλο, να λαϊνώσει. Μπορεί όμως επίσης να στυχογυρίσει, να στρίψει, να στραβώσει όπως είναι οι περίπλοκες και μπερδεμένες σχέσεις ανάμεσα σε δυο ανθρώπους και μπορεί επίσης να σπάσει. Πολλά στρώματα, πολλές στρώσεις από μήματα δημιουργούν ένα πολύ πυκνό χώρο σαν τον νηθερινό ουρανό, σαν το βαθύ διάστημα. Αυτό κάνει καπίσω από τις εγκαταστάσεις μου να μοιάζουν με και όταν παίρνεις μέσα εκεί να αλλάζεις τον τρόπο που βλέπεις μέσα από την ίδια την εγκατάσταση το έξω φαίνεται διαφορετικό και αντίστροφα έξω φαίνεται διαφορετικά η κατάσταση και η εγκατάσταση από όταν είσαι μέσα της. Μ' αρέσει όταν οι άνθρωποι έχουν αυτή την εμπειρία γιατί και εγώ την έχω όταν ετοιμάζω τα έργα μου. Και βλέπετε πώς θα Με δυο βοηθούς, με πολύ προσωπική δουλειά και κόπο, αρχίζει λοιπόν σαν να γραφίζει κάποιος στους τοίχους με καφάλια και μήματα. Και αρχίζει ένα πυκνό δίκτυο, το οποίο σιγά, -σιγά αυτό το δίκτυο αρχίζει και επεκτείνεται, άλλοτε πιο ανομικά, άλλοτε με ζητζάρντ, πυκνώνει, πυκνώνει, ενώνεται με τι άλλες γλωστές, με τα άλλα λύματα, δημιουργεί περάσματα, αρχίζει και γίνεται υφή, αρχίζει και γίνεται επιφάνεια, αρχίζει και εμπλέκεται με τα αντικείμενα τα οποία ενώνει και τα οποία περιβάλλει, για να φτάσουμε σιγά-σιγά σε αυτές τις πολύ πυκνές ενταστάσεις, τι οποίε πια, όταν επισκέπτεσαι, βλέπεις το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και κάτι από τη διαδικασία της ίδιας της δημιουργίας τους. Από διάφορες ε, εμπεταστάσεις που χρησιμοποιεί το μήνυμα και εδώ την ώρα που το δουλεύει στην τελική μορφή του. Το πιο ενδιαφέρον έργο, το οποίο της έδωσε μία πολύ μεγάλη όθηση και μία έτσι διεθνή αναγνώριση, ήταν αυτό το έργο το κυρδί στο χέρι, λίγο πετσό, όχι, πώς θα μπορούσα το πούμε αλλιώς. Το κυρδί στο χέρι μου mm. <laughs> ναι. <laughs> <laughs> <laughs> είναι λίγο ζαμουσίδης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς θα λειτουργήσω το μεταβράσουμε, είναι πολύ ποιητικό το έργο. Εδώ είναι το 2015, προσωπώντας την Ιαπωνία, στην Βιενάνα της Βενετίας και επειδή η Βιενάνα της Βενετίας έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, από τις μέχρι 1 εκατομμύριο άνθρωποι την επισκέπτονται και άνθρωποι όχι μόνο απλοί φιλότεχνοι, αλλά και άνθρωποι με ισχύ κύριος πυριασυνθέσεις, ξαφνικά ε, από 15 μέχρι το 23 ευκαιρές με σήμερα, έχει γίνει ένα boost και κάθε χρόνο κάνει πάρα πολλές και πάρα πολλές διαθέτουσες εκθέσεις. Πάρα πολύ. Και αυτή η 25 ευκαιρία ήταν αυτή του 2015, λεγόταν For the World's Futures, το μέλλον, όλα τα μέλλοντα του κόσμου πολύ άσχημο ακούγεται αυτό το αντόχημο, αλλά κάπως έτσι είναι. Ήθελε <συσίλυνα> να δώσει, ό,τι ένδωσε ο Διευθυντής, ήθελε να δώσει την αίσθηση του πολλαπλού ότι μιλάμε για πολλούς τρόπους που οι άνθρωποι και οι μπορούν να δουν το μέλλον του κόσμου. Στα ελληνικά το μέλλον είναι πάρα πολύ στριχνό και ξύλινο, οπότε δεν «all the world's futures. Σχυρή αφήσα, αλλά πάρα πολύ ευαίσθητο περιεχόμενο. Εκεί λοιπόν η ψυχή εξέθεσε αυτό το έργο, το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, άρχισε από το υπόγειο του περιττέρου, που έδειχνε ένα πιτεάκι με παιδιά, μικρά, μικρά αγοράκια, έτσι, ή πετάκια, που κρατούσαν... Μια μαθιά κλειδιά, ή ένα, ή περισσότερα, βεωμένα με ένα κόκκινονίγμα, εδώ. Και χρησιόπαινε συνέντευξη. Και βιβλιοφόπους είχε συνέντευξη. Και τους ρόνταγε, πολύ χαρηγωμένα, ε, πώς ήρθε στη ζωή, ε, είχε όχι να λεπάνει, πράσινα ακαλιά. Α, είχε και ένα ροζ. Άσχεδο. Ε, πώς ήρθε στη ζωή, ε, αισθανόμουν τα τόσο όμορφα που απλά έγινε και κυλήθηκα. Ε, πώς ήρθε ε, ε, στη ζωή? Ήταν πολύ ονταξύρνησε που είχα έρθει στη ζωή. Ας έκαναν και απλά δεν εμένα τους Είπα mm. να σηκωθώ και να, γεννήθηκα. Mm. Ε, ήρθες από κάποιο μέρος. Ναι. Mm. Mm. Πού ήταν αυτό. Mm. Εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά στον ουρανό. Ναι. Mm. Mm. Ε, η μαμά σου που ήταν, η μαμά ήταν εδώ και κουνούσε τα φτερά της. Φτερά, πώς ήρθε στον κόσμο. Ε, ήρθε στον κόσμο κουνώντας και εγώ τα φτερά μου. Μ, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν και ο παπάς σου εκεί. Τι, ο παπάς μου ήταν δει. Ε, ναι, ο παπάς μου για να δει. Ε, α, ωραία. Και μετά που γνωρίθηκες, τι έκανες στο σπίτι. Άρεσαν να πανάο, αμέσως. Αυτά τα μικρά παιδάκια λοιπόν βρήνουν κάποιε πάρα πολύ ονειρικές απαντήσεις που κινούνται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το σουρεαλιστικό όπως καταλαβαίνουμε και γιατί τα παιδιά έχουν αυτό το δικαίωμα και το προνόμιο, αλλά η καλούσιότητα όταν τη ρώτησε σε μία της συμμετεύθυνσης που δίνει, μιλάει απλά και ωραία σύμφωνα της συμμετεύθυνσης γιατί εσείς βλέπετε πράγματα στα όνειρά σας, ναι υπάρχει κάποιο, κάποιο παραμύθι που σας είχε κάνει εντύπωση και αναφέρθηκε σε αυτό τον πάρα πολύ ωραίο μύθο τον ταωλιστικό με τον άνθρωπο που ονειρεύτηκε πως ήταν πεταλιούπα και όταν ξύπνησε δεν ήξερε αν ήταν πεταλούδα που ονειρευόταν ότι ήταν άνθρωπος που κοιμόταν ή αν ήταν άνθρωπος που ονειρευόταν ότι ήταν πεταλούδα. Αυτή η, το συλλέγιστον, αυτή η, η ταλάντευση, η, η ισορροπία ανάμεσα στο πραγματικότητο γυρικό είναι χαρακτηριστικό όλου του αίρου. Αφού περνάμε λοιπόν από το υπόλοιο που βλέπαμε γυρικο ειναι χαρακτηριστικο ολου του έργου. αφου περναμε λοιπον απο το υπόλοιπο που βλεπαμε αυτα τα παιδάκια και μιλούσαν για το νόημα της ζωής ανεφέροντας επάνω Υπήρχε αυτή η κατάσταση με τις δύο βάρκες και τα χιλιάδες τυλδιά που πρέχονταν, εξού και το δεχεί τα τυλιά. Συνδεδεμένα όλα, με ένα μήμα κόκκινο, Τόσο πυκνό που πολλές φορές στις φωτογραφίες που τράβηξε εγώ τουλάχιστον μπουκόνινε το χρώμα το κόκκινο και φαινόταν σαν να είναι ένα πέπλος, σαν να έχει μια ευθύνη ένας παράξενος κόκκινος ουρανός να ε, υπερίπταται πάνω από σένα τους επισκέπτες και τις δύο βάρκες και να δημιουργεί αυτή την πολύ περίεργη αίσθηση. Κάτω, στο πάτωμα, μερικά κλειδιά ήταν πεσμένα, παρατημένα, άχρησα. Τα περισσότερα, όμως, ήταν πάνω, κρεμόντουσαν από αυτό το παράξενο κόκκινο ουρανό. Τώρα που το είδαμε το έργο, έτσι, καθώς το είδαμε στο Ιαπωνικό περίπτωρο, στον πειράδειο δηλαδή, της θα μπορούσε να μας εξηγήσετε το σχετικό από πίσω, από αυτό το έργο, το κλειδί στο χέρι. Μέσα από την εγκατάστασή μου, τα αντικείμενα που είναι ουσιαστικά οι δύο βάρκε και τα κλειδιά, τα χρησιμοποιώ με στόχο να απεικονίσω αναμνήσει, ευκαιρίε, ελπίδε. Τα κλειδιά που πρέμονται αντιπροσωπεύουν όλε τις ανθρώπινες καταστάσεις. Έτσι, τα υποδέχονται δύο βάρκες που συμβολίζουν τα δύο χέρια που απλώνονται για να μαζέψουν όλα όσα έχουν να τους προσφέρουν τα ανθρώπινα πλάσματα. Οι επισκέπτες έτσι, μπορεί να αισθανθούν καθώς περιφέρονται γύρω-γύρω στο περίπτερο σαν να βρίσκονται σε ένα ωκεανό απομνήμη. Τα κλειδιά ενώνονται το ένα με το άλλο από χιλιάδε κόκκινες κλωστές. Τα κλειδιά είναι καθημερινά αντικείμενα τα οποία προστατεύουν τα πολύτιμα πράγματα. Ο καθένας από εμάς αυτό που έχει πολύτιμο το σπίτι του, το δωμάτιό του, το ημερολόγιο του, το κλειδώνει για να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά του. Οπότε, τα κλειδιά είναι σαν να συμβολίζουμε ένα απλό καθημερινό αντικείμενο το οποίο έχει συσσωρέψει έναν ολόκληρο ιστό από που συμπάρχουν μέσα μας. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μέσο που μεταφέρει τα βασικά ειλικρινή και αληθινά μας συναισθήματα και συνδέονται το ένα κλειδί με το άλλο, κατά κάποιο τρόπο όπως συνδέονται και οι άνθρωποι και το ίδιο το κλειδί μοιάζει λίγο με ανθρώπινη φιγούρα. Έχει ένα κεφαλάκι και έχει και ένα κορμάκι σαν ποδαράκια. Αυτό μου ήταν δεν εδώ συμπεράζει πολύ, το είπαμε. The picture of children holding keys means hope and opportunity. Έχουμε δικαίωμα σε έναν κόσμο ευκαιριών και σε ένα καλύτερο μέλλον και το να κρατάς ένα κλειδί στο χέρι σου είναι το μέσο και όταν το κρατάει ένα παιδί είναι συμβολικά το μέσο για ένα καλύτερο μέλλον. Ετσι καθώς βαίνεις μέσα στο Ιταλή, μέχρι το διαγωνικό περίπτωρο το δωμάτιο φαίνεται σαν ένα από ένα ζωηρό κόκκινο φως λόγω αυτού του ιστού από πλωστές. Γιατί χρησιμοποιείται αυτό το χρώμα. Χρησιμοποιώ το χρώμα για τη συμβολή το χρώμα του αίματος, επομένως, του ίδιου του ανθρώπου, Τη ζωή, τον τρόπο που ενώνονται ο ένας με τον άλλον. Όταν το κόκκινο νήμα μέσα σε ένα κλειδί είναι ορατό, μπορεί να δεις τις ίδιες τις συνδέσεις που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και μέσα στους ανθρώπους. Το κόκκινο νήμα, έτσι όταν το κοιτάς από μακριά, είναι αόρατο για το ανθρώπινο μάτι. Αλλά είναι στενά συνδεδεμένο ε, και όταν δει αυτό το έργο με το κόκκινο νήμα, μπορεί να σκεφτεί και τι ανθρώπινε σχέσει σαν σύνολο. Εάν η δουλειά ενό καλλιτέχνη είναι να επηρεάσει συναισθηματικά το θεατή, το μήμα που ελέγχει αυτή τη συναισθηματική αντίδραση της καρδιά μοιάζει καμιά φορά με λέξει που εκφράζουν. Σύνδεση μεταξύ ανθρώπων, σχέσεις που ενώνονται, κουμπώνουνε, βαίνονται, σκίζονται, αποκόβονται, ξαναενώνονται, τεντώνονται. Γιατί κάπω έτσι είναι τα σκιά που χρησιμοποιώ. Όπως είπατε πριν, τα έργα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο συνολικό έργο του περιφέρου. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν. Τις βάκες, τις έβανα για να αντιπροσωπεύουν δύο χέρια που απλώνονται για να απλώσουν μια βροχή από αναμνήσεις, από και από λιπίδα. Φαίνεται σαν να πηγαίνουν προς τα μπροστά πλέοντας ήρεμα σε ένα τεράστιο ωκεανό από παγκόσμια και ατομική ανθρώπινη μνήμη. Α η βασική ιδέα του ΟΚΕ ΒΖΟΡ, του Διεθυντήτης Βιενάλη, το 2015, «All the World Future», είναι ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό σας απασχόλησε όταν κάνατε αυτό το έργο. Ε, ναι, όταν κρατάς ένα κλειδί, όπως σας είπα και πριν, κρατάς δένες ευκαιρίες, κρατάς τα χέρια σου, το μέλλον σου. Έτσι λοιπόν, αυτές οι βάρκες που συμβολίζουν τα χέρια που τους προσφέρονται 50 χιλιάδες κλειδιά και κάθε ένα από αυτά έχει τη μορφή ενός ανθρώπου σώματος. Το πάνω μέρος είναι το κεφαλάκι, το κάτω μέρος είναι το κορμί. Τα κλειδιά ανοίγουν και κλείνουν πόρτες, ανοίγουν και κλείνουν νέε ευκαιρίε. Είμαστε η φλούρι του ατομικού και παγκόσμιου μέλλοντος και κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο πλάσμα έχει δικαίωμα, χώρο και τρόπο στο μέλλον αυτού του κόσμου. Είτε αυτό είναι να κρατήσει ζωντανές και ασφαλείς τις αναμνήσεις, είτε την ελπίδα για ένα καινούριο ξεκίνημα. Τα περασμένα χρόνια το διακονικό περίπτερο παρουσίασε έργα που είχαν βασιστεί στο σεισμό και στην καταστροφή που ακολούθησε με το τσουνάμι και το πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα. Θυμάστε το γεγονός, λοιπόν, μας είχε απασχολήσει όλους και απέναντι στην ανθρώπινη καταστροφή και τον ανθρώπινο πόνο αλλά και απέναντι στο φόβο μας για μια διαρροή πυρηνικών αερίων οπότε αυτό υπάρχει σαν ανάμιση. Τα τεράστια κύματα έφερασαν τη ζωή από τις άπλησες του Κουσίμα το 2011. Πλοία από το τεράστιο τσουνάμι βρέθηκαν 15 και 20 χιλιόμετρα μέσα στη στεδιά. Η καταστροφή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι άνθρωποι ακόμα και το 15-4 χρόνια μετά πήγαιναν με λουλούδια στα μέρη που χάσανε δικούς τους ανθρώπους και τους θυμώνουσαν, διατηρώντας πάλι τη Μλήνη. Μια πολύ, πολύ συγκεκριτική φωτογραφία με τους δύο το... το... σαν τα δικά μας τα κλυσάκια και το... τη... τη βάρκα ακόμα στο χωράφι. Αφού, αντιμετω... αφού αντιμετώπισα το θάνατο από αρκετά μέλη της οικογένειας, η αίσθηση ότι ε, υπήρχε μια ανάγκη να κρατήσω κάτι κυριάρχησε τόσο πολύ μέσα μου όπου συνέδεσα αυτό το αίσθημα με όλες τις πιθανές νοηματοδοτήσεις που μπορεί να έχει ένα κλειδί. Αυτές οι πάρκες κουβαλούν και μαζεύουν όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που αναφέραμε πριν τα οποία συνυπάρχουν σε καθημερινή βάση μέσα μας και διαμορφώνουν τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ενώνονται το ένα με το άλλο σε έναν κόσμο όπου ε, όλα όσα μοιράζονται οι άνθρωποι είναι οι κόκκινες κλωσές που τους ενώνουν. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, πήρε δύο βάρκες με, με όλες τις συμπληρώσει που έχει το έργο, δύο βάρκες. Με τις βάρκες ταξιδένεις όμως αυτές οι βάρκες είναι εκτός νερού και είναι επιφθαρμένες, είναι παλιές. Άρα είναι σαν ένα ταξίδι που απέτυχε ή που ολοκληρώθηκε και δεν έχει μείνει τίποτα από αυτό. Και τις παίρνει και τις τοποθετεί έτσι με την πρώτη και την πρινή έτσι τοποθετημένες ώστε να σου δίνουν τις νέες και μέρειες αρχής. Και από πάνω έγινε αυτό ο Γαλλός σαν να σου μιλάει για τη συλλογικότητα, για την ανάγκη που έχουμε για αυτήν και για το ότι πιθανόν να είναι η μόνη ελπίδα όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν αυτά που του ενώνουν που να μπορέσει να προχωρήσει κάτι για το μέλλον. Οπότε υπάρχει σε αυτό το έργο μια αίσθηση απόρρεια. Μια αίσθηση παραπολίας, μια αίσθηση φωράς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια αίσθηση αισιοδοξίδας, η πίστη σε ένα μέλλον. Λέγεται The Show Trembles. Είναι ίσως πιο, πιο προσωπική έτσι, η, η έκθεση. Ε, αγγίζει, αγγίζει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και πάμε να την δούμε. Ε, δεν την πάω ένα μουσείο. Την πάω ένα θέμα. Ανά installation. Υπάρχουν ναι, βασικά αυτά τα μεγάλα, τα επτά, με, οι επτά τεράστιες συγκαταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Καποίες τις έχεις αναμουλέψει. Όπου έχω υγερομηνία και παλαιότερη, 2002, ήταν η πρώτη φορά που το έκαμε, 2022 είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Ένα καμμένο πιάνο, yeah. με καμμένες χαρέκλες και μαύρο, μαύρη πλαιοστή αρκαντάρα διαφόρων διαστάσεων, Ινσάριες. εδώ έχει σκοτεινό έργο σπίτι που ήταν δίπλα στο δικό μας, ξύπνησα στη μέση της νύχτας από τον ήχο του ξύλου που κεγότανε και έτρεξα να ξυπνήσω και τους γονεί μου. Ύστερα παλακολουθούσα με άπραγη καθώς το σπίτι των γειτόνων μας είχε πάρει φωτιά και κεγότανε. Ύστερα προσπάθησα να παίσω στο πιάνο μου. Η μητέρα μου μου είπε ότι δεν θα έπρεπε να παίσω πιάνο όταν το σπίτι των γειτόνων μας μόλις είχε καεί. Αλλά ένιωθα σαν η ίδια μου η φωνή να είχε καεί αυτή. Και συνέχιζα να παίζω. Με συνεπήρε η σιωπή. Μία απίστευτη σιωπή η οποία... Ήρθε μέσα μου και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες όποτε από το παράθυρο ο αέρας έφερνε αυτή τη μυρωδιά καμένου μέσα στα, στο σπίτι μας τη φωνή μου να βγαίνει με δυσκολία, να σωπαίνει. Έτσι αισθανόμουν και κάθε φορά που μίλησα ε, αυτή τη μυρωδιά του καπνού που μέγανε να χάσω τη φωνή μου. Αυτό συνέβη πριν από είκοσι χρόνια. Αλλά που μέσα μου, βαθιά μέσα μου, αυτή τη σιωπή. Βαθιά στην καρδιά μου. Όταν θέλω να την εκφράσω, δεν πει τα κατάλληλα λόγια. Αλλά η σιωπή διαρκεί. Όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο πιο έντονη και δυνατή γεύεται. Το πιάνω χάνει τη φωνή του. Ο δεν μπορεί να ζωγραφίσει πια. Ο μουσικός σταματάει να παίζει μουσική. Χάνουν το ρόλο τους, την ύπαρξή τους, τη χρήση τους, τη λειτουργία τους, αλλά όχι την ομορφιά τους. Μπορεί μέσα από αυτή την δραματική εμπειρία να γίνονται πολλές φορές ακόμα πιο όμορφα. Εδώ είχα ένα πολύ ωραίο πιάνο του Μπάχ, το οποίο δεν το βρίσκω, αλλά δεν πειράζει. Ένα πολύ ωραίο κοράλι, το βάλουμε την άλλη φορά. Οπότε βλέπω πώς και μια δραματική εμπειρία μπορεί να λειτουργεί σαν ερεθισμα για ένα πάρα πολύ δυνατό έργο. My body, από το σώμα μου. Δέρμα. Τα κρεμασμένα. Βαμμένο. Και γλυκτά από ανθρώπινα μέρη. Και αυτό σκληρό έργο. είναι από τα πιο σκληρά αυτή της έκθεσης. Καθώς είναι έτσι σαν να τις έχουν αφαιρήσει ασοφικά. και φυσικά εντάξει πέρασε ένα καρκίνο το 2005 πάρα πολλές επεμβάσεις και έφυγε μετά από 12 χρόνια το 17 ξανάρθε και ήταν ακριβώς την παραμονή της μέρας που ήρθε η Διευθύντια του Μόρι να της κάνει την πρόταση για τη μεγάλη αμαδρομική έκθεση την οποία δεν με πολύ μεγάλη χαρά γιατί θα ήταν η μεγαλύτερη αναδομική έμφεση του έννοιου της που είχε γίνει ποτέ. Δεν είσαι, ότι την άλλη μέρα οι εξετάσεις θα δείχανε για τη μετάσταση και θα αρχίζε πάλι οι σχημαθεραπείες και πάλι αυτή την ταλαιπωρία και πάλι μέσα στους τομογράφους και πάλι μια ιστορία να τους βιάνε από μέσα της, από το σώμα της. Οπότε έχει ένα έργο άκρομα εδώ να δει, που είναι ακριβώς αυτό δεν διστάζει να μιλήσει για την εμπειρία της και μεταξύ μας αγορό που βρίσκει το κουράγιο τότε, γιατί τότε άνεσε να στείγεται η έφεση. εξού και the η ψυχή τρέμει, ακροβατεί σε ένα ταξίδι μεταξύ ζωής και θανάτου και φύγει θέματα τα οποία προσπαθεί να απαντήσει Out of my body, από το σώμα μου βγαρμένα. Όλη αυτή η επεξεργασία των δερμάτων σαν να είναι ιστοί οι οποίοι κλωνοποιούνται, πολλαπλασιάζονται, απλώνονται, βγαίνουν και μένουν από κάτω, εδώ, σε άλλο μουσείο έχει μόνο τα πόδια και το σώμα υποφέρει και σαν να έχετε τα διάστατα μέρη. Η ζωή όμως είναι αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές και οι συνάψεις που δημιουργούνται. Οπότε στην πλανήτη έτουσα είναι αυτό το πολύ καρδιωμένο έργο με συλλέγοντας μικρές αναμνήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η ζωή του καθενός μας συνδέεται με χώρους, με αντικείμενα, με ανθρώπους, αλλά η ψυχαρουσιώτα μιλάει για την παρουσία και όσο της απουσίας. Οπότε δεν υπάρχει η ανθρώπινη μορφή, υπάρχουν μόνο τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα που τις χρησιμοποιώ στο καθημερινότητά μου, τα οποία ποτέ δεν τα είδα ποιητικά. Τα είδα σαν μόνο χρηστικά αντικείμενα. Οι καρέκλες, τα τραπέζια, τα ερμάρια, τα πιάνα, οι συναθρήσεις, οι συναντήσεις, ο τρόπος που τα μετακινώ, ο τρόπος που τα αλλάζω θέση όταν βγω δεκαλεισμένη, τα, τα ξαναπηγαίνω πίσω όταν είναι μόνος μου. Όλες αυτές οι κινήσεις του ανθρώπου στον χώρο, ανάμεσα στα έπιπνα, οι κινήσεις των ίδιο των επίπλων, συνάδελου σχέσεις, δημιουργούν αναμνήσεις. Και εδώ, μέσα από μικρά έτσι, αντικείμενα μοντελισμού τα οποία τα δένει τα ενώνει μεταξύ τους σαν να είναι αυτό το νήμα μιας συναισθηματικά φορτισμένης καθημερινότητας γιατί είναι κόκκινο παράει το νήμα, και είναι τα πράγματα που κάνω με πάθος αλλά τα πράγματα που κάνω και χωρίς πάθος αυτά που κάνω αγαρία αλλά αυτά που κάνω χαρά και βλέπουμε όλες αυτές τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που έχουμε όλοι οι άνθρωποι με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές με τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Εδώ είναι στο Μόρι. Σα δείχνω το κάθε έργο σε διάφορα μουσεία. Στο Μόρι ήταν πολύ στο ελοποθετημένο στον τελειποστον δεκατόρο, ένα παράθυρο όπου έβλεπε έτσι το τόκιο ψηλά και σαν όσοι να διδάζουν αυτό, ακριβώς αυτό το ότι Κοίταξε, μέσα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε όλα αυτά τα εκατομμύρια διαμερίσματα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που βιώνουν συναισθηματικά φωτισμένες στιγμέ σαν αυτοί που βλέπω στο έργο «Collecting Small Memories». Where are we going? Πού πάμε? Είναι ένα έργο παραπληδιαφέρονου το Άξιμ το 17 και εδώ χρησιμοποιεί το λευκό νήμα. Το λευκό νήμα για μας ε, ε, σημαίνει χαρά, φως, ε, γάμος, ε, μυφικά κτλ στη διαγωνία σημαίνει θάνατος. Έτσι, είναι συνδεδεμένο στην ανατολική φιλοσοφία το λευκό με την ε, ε, έτσι, Στιγμή είναι εκείνη που ο άνθρωπο πηγαίνει να συναντήσει το απέραντο όλων και ενώνεται μαζί του στον λευκό. Οπότε ε, αυτό το έργο που πηγαίνουμε, που το έκανε πρώτη φορά το 17, τότε που τη ανατέθηκε η έκθεση, τότε που άρχισε να περνάει κάποιε δυσκολίες πιο και όλα τα φυσικέ, ήταν μια σειρά εδώ. Οι βάρκες που παράγουν τις ελπίδες μας, τα όνειρά μας, προσαρμόζονται στην κίνηση των θυμάτων που κάνουν οι γραμμές της θάλασσας. Μας καθοδηγούν καθώς ταξιδεύουμε άλλοτε σε ήρεμα και άλλοτε σε ταραγμένα νερά. Καθορίζουν η καθορισμένη αρχιτεκτονική της καθεδβάρκας μας αναγκάζει να οδεύουμε προς τα μπροστά, να μην σταματάμε. Αλλά πολλές φορές, είναι σαν να μην ξέρουμε προς τα που οδεύουμε, η ανθρώπινη κατάσταση μας θέτει τα ερωτήματα, τώρα τι, τι είμαστε, που πηγαίνουμε. Μετά την Βιενάννη της Βενετίας το 2015 που είχα χρησιμοποιήσει τις βάρκες ήθελα να συνεχίσω να χρησιμοποιώ βάρκες και να σε μέσα στις εγκαταστάσεις μου γιατί κουγαλούν μία επικίνηλα νοήματα. Μου δίνουν τη δυνατότητα να εξυσεώσω την εγκατάσταση και την εμπειρία μου με τους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο της έκθεσης. Όπως η βάρκα συσσωρεύει μνήμη, έτσι από τη άλλη δίνει πίσω ιστορίες και συνδέσεις. Το έργο, την πρώτη φορά που το έκανα, ήταν στο Fort Marcell, ε, το Paris Saint-Gauch, ε, στο Παρίσι. Το μεγάλο πολυκατάσταση στο Παρίσι, θα το δούμε και την άλλη φορά με άλλο καλλιτέχνη, ε, γιατί κάνει και τις βιτρίνες αντίθεσες σε καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο το έργο, έτσι στο πόλμα μέσα, στο κεντρικό έθριο, αυτές οι βάρκες που ανεβαίνουν προς τα πάνω, με τα λεπτά κρόσια που είναι οι κλωστές που κρέμονται, το σκαρίνο τα βίασες διακρίνεται, καθώς καλύπτεται από αυτό το νεφελώδης λευκό πέρντρο που δεν ξέρουμε αν σημαίνει ότι φτάσαμε στον ουρανό ή ότι φτάσαμε στο απόλυτο. Ε, σε ένα πολυκατάστημα, ειδικά στο κεντρικό ένθεο, όπου στέλνονται αυτά που είναι τα κανητικά, ακούγε και λίγο ειρωνικό, γιατί πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος το κυκλοφορεί σε αυτές τις κοινιόμενες σκάλες του, τον Μαρσαίο Γερκόψη, ε, έτσι πάει εκεί για να έτσι τα σημάδια του χρόνου, να επιδιώξει έτσι τα φτιασύνρωμα της τελειότητας να λευκάνει, να εξανιστεί, να πάρει αρώματα, κολόμιες, να αποκαθαρθεί από τη βρώμα της καθημερινότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ περίεργο για τη λειτουργία των σχεδών αλλά και πολύ λίγο φυσικά αυτή η διαδρομή. Είναι και λίγο σαν να μας μιλάει για τη ματαιότητα των τρόπων που συχνά μετερχόμεθα για να μπορέσουμε να αποκριθούμε σε αυτό το φόβο του θανάτου που το περιεχοίεται για όλους μας του δρόμου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ευθάριστο, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ βοηθευτικό, αλλά ταυτόχρονα έρχεται και πάρα πολλές συμπληρώσεις αυτής της ματιοδοξίας και του θανάτου, εξού τον το που χρησιμοποίησε, το λευκό νήμα που χρησιμοποίησε. Ε, γίνεται αέρινο, οι άλλες βάρκες ήταν σέρες, ήταν σκαριά, ήταν ισχαριά έτσι βασανισμένα από τον χρόνο, ενώ εδώ σηλετή, είναι σχελετή, είναι αέριδα, με το ζόρτητα διαλύτης και υπάρχει μια διαδρομή αρκωτική προς τα πάνω. Τι το πάνω, η επιτυχία, ο Θεός, ο ουρανός, το άπειρο. Οπότε πάντα σε όλες τις εκδοκές αυτού του έργου, εδώ, ε, «Where are we going?», υπάρχει αυτή η αίσθηση της και κάτω πάνω και κάτω είναι με την πρόσφυρη εγκατάσταση της Φιουκάουσιότητα το 2019. Οι πάρκες κουβαλάνε χρόνο, κουβαλάνε ανθρώπους για την εγκατάσταση που πηγαίνουμε έκανα πρώτη φορά το 2017 και την ολοκλήρωσα τώρα το 2022 οι μπάρκες, έτσι κινούνται σε διαπολιτικές κατευθύνσεις. Χρησιμοποίησα σύρμα για να φτιάξω το σκελετό της κάθε μπάρκας και κρέμασα έτσι, ας πούμε Παλιά πετάσματα καλύτερα, πετάσματα από λευκές κλωστές, από αυτά τα σύγματα. Με αυτή τη τεχνική οι βάρκες είναι ορατές από κάποια σημεία και από μια διάσταση, αλλά κρύβονται από ένα άλλο σημείο και από μια άλλη διάσταση. Το χρώμα σε αυτές τις βάρκες προσθέτει ένα διαφορετικό στοιχείο ανθρώπινη ζωής στα έργα μου. Το λευκό είναι αγνό, αλλά ταυτόχρονα έτσι συνδέεται με εικόνες του θανάτου σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορεί να είναι μια καινούργια αρχή, μπορεί να είναι ένα τέλος. Το λευκό είναι ένας κενός χώρος. Το λευκό είναι άχρονο. Ενός και τον εξωτερικό κόσμο των άλλων. Κρεμώντας ένα φόρεμα στον χώρο και τοποθετώντας μαύρα τμήματα δημιουργεί και μεταφέρει μια αίσθηση παρουσίας εν μέσω απουσίας. Yeah. Το από κάτι άλλο. Πριν δουλεύουν τι πόρτε, δούλευα παράθυρα. Και οι πόρτε και τα παράθυρα είναι το σύνολο ανάμεσα σε δύο χώρου. Και όταν περνά από μέσα βρίσκεσαι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα διαφορετικό κόσμο. Η άλλη πλευρά πάντα φαίνεται διαφορετική το έξω διαφέρει από το μέσα, όταν πηγαίνω, όταν επιστρέφω στην Ιαπωνία, Πάντα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που φανταζόμουνα όταν ήμουν πίσω στη Γερμανία. Σε αυτό το έργο, το πύργο, η κατασκευή όλη είναι φτιαγμένη από πόρτες. Σαν τα παράθυρα που χρησιμοποιώ σε άλλες προέρχονται και αυτές από παλιά σπίτια στο πρώην ανατολικό Βερολίνο. Κάθε πόρτα έχει μια διαφορετική ιστορία. Κάθε πόρτα υπήρχε σε ένα διαφορετικό νοικογυριό. Μ' αρέσουν οι ιστορίες και οι μνήμες πίσω από τα αντικείμενα και προσπαθώ να τις συντηρήσω πλέοντα όλα αυτά που μου λένε μεταξύ τους. Το «Outside Inside» είναι μέρος ε, αυτής της έκθεσης Μπορείτε να μας πείτε τι σε αυτό το έργο. Όταν μετακόμισα στο Βερολίνο το 1998 υπήρχαν παντού εργοτάξια. Σε όλη την πόλη χτίζαμε. Η προέλευση αυτών των έργων για τις και τα παράθυρα προήλθε ακριβώς από αυτό. Όταν έβλεπα στους δρόμους που περπατούσαν συνέχεια να αφαιρούνται παράθυρα από υποδομές σε αυτόν τον οργασμό υποδόμησης που βρισκόταν το εινοποιημένο πλέον στο Περολίνο και όταν πλησίαζα σε ένα γιαπίτι έτσι κοίταλα αυτές τις πόρτες και τα παράθυρα και σκεφτόμουν ότι κάτι θα μπορούσα να τα κάνω. Παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη περάσει 9 χρόνια από την πτώση του τείχους τότε η κατάσταση ήταν ακόμα πολύ χαοτική. Υπήρχαν πάρα πολλά άδεια σπίτια στην πόλη. Ήταν όλοι ένα απέναντι λιγοτάξιο. Το τείχος, το τοίχος του Περολίνου χώρισε τους ανθρώπους. Ανθρώπους από την ίδια χώρα που μιλούσαν την ίδια γλώσσα ε, και δημιουργούσε τοίχους και ανάμεσα στις καρδίες των ανθρώπων σαν αποτέλεσμα. Περίπου 20 χρόνια μετά φανταζόμουν τι θα σκέφτονταν οι άνθρωποι απ' μια μεριά του τείχους, για τους ανθρώπους απ' την Άγιλαν του. και έτσι κατάλαβα ότι τα παράθυρα αυτά τα παράθυρα τα συγκεκριμένα είναι γεμάτα από ανθρώπινες ιστορίες γεμάτα από συναισθήματα σαν κάθε ένα από αυτά να έχει τη δική του ιστορία για το μεγαλύτερο μέρος έτσι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου όχι Συνήθως ερχόμαστε σε επαφή με τα παράθυρα σαν μέρη ενώπτηρίου και πολύ σπάνια βλέπουμε τα παράθυρα μόνα τους, κατά αυτά. Αλλά όταν μιλάω όλα αυτά τα παράθυρα έτσι πεταμένα τα έξω στις απλές των κτηρίων που κρεμίζονταν Μ' να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να ρίσω μια ματιά στις αναμνήσεις και τις ζωές των ανθρώπων που έξαν στα δωμάτια που κάποτε ανήκαν αυτά τα παράθυρα. Έτσι άρχισα να περνάω την ημέρα μου περιφερόμενοι γύρω από γιατιά και έτσι οι οικοδομές που χτιζόντουσαν και να μαζεύω παράθυρα. Να ένα τέτοιο παράθυρο που το αφαιρούν για να τρευνήσουν το κτίριο στο Ανατολικό Βερολίνο, στο πρώτο Ανατολικό Βερολίνο. Έτσι. Μάζεσαι παράθυρα, μαζεύατε παράθυρα και πριν, σας έφυγε αυτή τη δουλειά. Ναι, μαζεύατε. Η πρώτη μου δουλειά που χρησιμοποίησα παράθυρα ήταν το 2004, που έκαναν αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη μιλιετά, σύγχρονη στέρηση, σε Βίλια. Η επόμενη δουλειά μου ήταν η καρέκλα του την οποία έκανε το 2005 ως ένα έργο που εξένθεσαν στο Άρνους Μουσείο, στη Δανία. Ε, γι' αυτό τοποθέτησα περίπου 750 παράθια για μία έκθεση η οποία γιόρταζε δηλαδή, τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Hans Christian Andersen. «Ferry days forever». Ε, έτσι λέω η έκθεση. 200 χρόνια Hans Christian Andersen, παραμύθια για πάντα. <laughs> Ο Μάρς του Hans Christian andersen. Γι' αυτό το έργο τοποθέτησαν τα παράθυρα μαζί σε ένα κοινωνικό σχήμα και τοποθέτησαν μια μοναχική καρέκλα στο κέντρο αυτού του πύργου. Σε αυτό το έργο, το His Chair, έτσι σκεφτόμουν ότι αυτή η καρέκλα είναι σαν η καρέκλα του Hans Christian Andersen τα παραμύρια του οποίου έχουν διαβάσει από τότε ακατομμύρια άνθρωποι και που τους έχουν ανοίξει Εκατομμύρια παράθυρα σε καινούριες ιστορίες, σε καινούρια συναισθήματα, σε καινούριους στόχους. Έχασα <συσίλια> ε, να το δω και όλες αυτό γιατί είναι πολύ όμορφο. <συσίλια> Εδώ, την άρχια καρέκλα στη μέση, τα παράθυρα, παράθυρα γύρω-γύρω. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο μορφωρέβο στην τεσίμα. Θα, δι... θα τη την τεσίμα σε μεταγενέσαι τη συνάντησή μας. Όταν θα πάμε να κάνουμε μια περιήγηση στη σύγχρονη τέκνη που βρίσκεται στα και αυτά, τις δρόκειες ιαπωνίας, την αοσίμα και την τεσίμα. Εδώ στην τεσίμα έχει κάνει αυτή την κατασκευή «further memory» που ήταν την έτσι, σε ένα νησάκι, την τεσίμα, στο οποίο ε, ο πληθυσμός έχει μειωθεί πάρα πολύ και πάρα πολλά σπίτια μέρα με άμπια, διότι ήταν για ένα μεγάλο διάστημα αποθετή οπιρνικών αποβρίτων των τοξικών, των, των, των εργοστασίων των ιαπωνικών μέχρι να λυθεί τη δικαστική διαμάχη του θέματος, οπότε πάρα πολύ κάτι διπιστεσίμα εγκατέλειμαν αυτό το μικρό μισάκι, ευτυχώς έχει αυτό σήμερα και είναι πραγματικά πολύ όμορφο να παίρνεις το καραβάκι και να σε αυτό το μισί, οπότε εδώ δημιούργησε αυτό το έργο «further memory». Ήταν σαν, καθώς ήταν τοποθετημένα τα παράθυρα και οι πόρτες εδώ, ε, Είχε ενδιαφέρον το ότι ενώ χρησιμοποιείς για 400 πόρτες και παραδείγματα είχε αυτή την κατασκευή που είναι σαν, σαν, σαν μια σωά, Σαν δηλαδή τα ίδια τα παράθυρα να φτιάχνουν το τούνελ ή το καταφύγιο που σου προσφέρει τη θέα σε αυτό που επιθυμείς αλλά που δεν το ξέρεις ή δεν το έχεις ή δεν το βρίσκεις. Οπότε εδώ δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ μέρος. Και είναι ενδιαφέρον ότι στην τεσίγμα ε, οι, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ, που δεν είναι πολύ άντρες, δεν είναι τίποτα μορφωμένοι, ε, είναι πάρα πολύ δεκτικοί σε αυτό το άνοιγμα που έγινε στη σύγχρονη τέχνη. Και ενώ είναι τα σπίτια τους εκεί, έχουν αγκαλιάσει με πάρα πολύ μέρος τρόπο όλα αυτά τα εκπρότησε όψεως παράξενα και επιφορούμενα που λέει και ο τίτλος μας, αλλά που τελικά καγάλιασαν σε τέτοιο βαθμό που συγκινήθηκε η κάποιος η ώρα και η αιταίος, όταν της έστειλαν ένα γράμμα από την κοινότητα το 2016, ότι θέλαμε να τελέσουν το γράμμα τους όχι στην ιδέα τους της κοινότητας αλλά στην κατασκευή της. Δεν μπόρεσα λέει να πάω, αλλά όμως η κινήτικα που θέλανε ήταν σαν να τους άνθρωποι να ενώνονται και να θέλανε έτσι ένα παραπάνω άνοιγμα σε κάτι. Επειδή πολλές φορές είναι και λίγο προσδοκόμενα τα του γάμου, έτσι στο βάθος, βάθος της καρδιάς σου ελπίζεις ότι δεν θα είναι άλλος ένας παρόμοιος γάμος της κρατημένης, αλλά ότι θα σου ανοίξει. Αυτό που λέει και το έργο, φέρετε με Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο και αυτό, ήταν όλοι η κατασκευή σε αυτό το παλιό σπουδάκι. Έβαινε μέσα, σαν στοά, σε παίρνανε στο άλλο επίπεδο, σαν να πούμε να παίρνει από τη μία πλευρά που έκανες στην άλλη και είχε αυτό το άνοιγμα προς την απερατοσύνη της φύσης. Οπότε λειτουργούσε ταυτόχρονα και σαν ένα, ένα τούνερ, μια στοά, η οποία σε οδηγούσε μέσα από τα πολλά παράθυρα τα χαρμένα που κουβαλούσαν με τις μήνες και τις ζωές όπου υπήρχαν, έτσι σε έργαζε πάλι προς την ενότητα με τη φύση. Στις εκθέσεις που αναφερθήκαμε, ήταν μια μικρότερη κατασκευή, αλλά διατηρούσε πάντα αυτή την αίσθηση του in and out. Του μέσα και του έξω. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ε, οι διαστάσεις ε, δύσκολα μεταφέρονται σαν έτσι, συνέστημα, γιατί είναι κάτι ε, εδώ ωραία είμαστε, ωραία παρέα είμαστε, ωραία τα λέμε, ωραία τα βλέπουμε, αλλά όσο και να είναι μια επίπεδο είναι, δύο. Θέλω να πω η εγκατάσταση είναι η εγκατάσταση να την τριγυρίσεις, να μυρίσεις την κοπιά από το καμένο πιάνο, να πιάσεις το παπουτσάκι. Και θέλω να πω ότι αυτό το διαταξιτικό στοιχείο που σε αγκαλιάζει, έχει αυτό το πλεονέκτημα που αυτή τη στιγμή μπορεί να το χάνουμε αλλά έχω προσπαθήσει όσο μπορώ να σα το κάνω πιο εμφανικό ώστε να έχετε τα κλειδιά γιατί όταν θα βρεθείτε μπροστά σε μια παρόμοια εγκατάσταση να την αποκωδικοποιήσετε και να την απολαύσετε με άμεση και γιατί η σύγχρονη τέχνη κινείται όλο και περισσότερο σε αυτό το πλαίσιο που να σε βάζει σε ένα περιβάλλον να βιώσει πράγματα ναι, πολύ, πολύ. Mm -hmm. Αυτό είναι και η διαφορά της από την ενεργολογική τέχνη ε, έχει κόνσεπτ. Όλος ο κουλτσικός είναι κόν, κόνσεπτ την όλα αυτά. Mm -hmm. Αλλά αυτό πλέον κι δηλαδή ότι διαφέρει από την ενεργολογική τέχνη η οποία αδιαφορεί για την αισθητική ποιότητα του έργου. Είναι anti-aesthetic. Ενώ εδώ είναι aesthetic. Το συνολικό αποτέλεσμα σαν φόρμα. Ενώ είναι πολύ σύγχρονο σαν τρόπος επεξεργασίας, δηλαδή άμα ας πούμε πάτε στους δικούς σας και... και... Και τους πείτε μετά τι σας έδειξε σήμερα αυτός και εκεί ο δάσκαλος της ιστορίας τέτοις και πείτε κάτι παπούσια, κάτι πόρτες, <laughs> κάτι παράθυρα, <laughs> θα σας λέει να το θεωρήσει πάρα πολύ πεζό και αυτή η κοπέλα με την ικανοποίτα που έχει είναι ακριβώς αυτή η καλλιεθνική πράξη ο οποίος να μεταμορφώνει κάτι κοινό τοπο, αυτό που λέει ο άρθρον τάντο στο πολύ ωραίο βιβλίο του, γιατί καιρό να κάνετε έφερες, οι μεταμορφώσεις του κοινότοπου. Αυτό. Έ, πολύ ωραίο βιβλίο, που και χωρίς εσύς εξαιρετική μετάφραση ελληνικά. Έτσι. Uh, the transfiguration of the commonplace. Οι μεταμορφώσεις του κοινότοπου. Πολύ ωραίο. Εδώ λοιπόν βλέπω μια μεταμόρφωση του κοινότοπου, όπως είπε ο Γιάννης, έχει μέσα της τόσα αρνητικά... Έχει φορά, έχει φύγη, έχει νοσταλγία, έχει κάτι το χρησιμοποιημένο, έχει πράγματα που πετάνε οι άλλοι. Και όμω έχει μια πληθυντική και μια έτσι συνθετική δύναμη που ταυτόχρονα έχει και αυτή την αίσθηση του ότι φύγει οντολογικά ερωτήματα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η ζωή, ο θάνατο, το παρελθόν, οι αναμνήσει, το μέλλον ο φόβος, η ευτυχία, όλα αυτά που φύγει μέσα από αυτά τα κοινότωπα πριν μεταμορφωμένα αντικείμενα. Εγώ, perspective, είναι θέμα του Αυτό ήταν ένα καινούριο έργο, ήταν στο κόμα Queensland Gallery Morenard στην Αυστραλία όπου ήταν, ήταν πολύ όμορφο με την έννοια του ότι είχε την καθοδική πορεία των λεπτών μαύρων κλωστών που κατέβαιναν από πάνω προς τα κάτω και δημιουργούσαν ένα πολύ περίεργο πεδίο γιατί η καθετότητα των γραμμών συνήθως συνδέεται με καγκελάριο, με υγροπισμό ή έστω με δυνατή βροχή, συνεχόμενη όμως που δημιουργεί αυτή τη γραμμή οπότε υπήρχε αυτό το στοιχείο και από την άλλη υπήρχε αυτό το γραφείο με την ξύνη καρέκλα, από το οποίο ήταν σαν να απλώνονται και να έτσι πετάνε προς τον ουρανό έτσι, εκατοντάδες ε, λευκά χαρτιά. Το λευκό χαρτί είναι, είναι η, η, η γνώση, είναι η εμπειρία, είναι η αποθήκη του μυαλού. Δεν μεγαλώσαν όλοι με ένα κινητό και μεγαλώσαμε με χαρτιά που γράφουμε πράγματα, που τα σημειώναμε για να θυμόμαστε, για να μαθαίνουμε, για να κρατάμε ζωτανά σημείνουμε μας πράγματα για να ζωγραφίσουμε αν το έκαμε, για να αποτολήσουμε κάτι έτσι όπως το πιάναμε στην βιωγκαλία αποτύπωση της στιγμής. Οπότε το χαρτί είναι όλα αυτά, είναι η γνώση του κόσμου, είναι ο πειραματισμός μου, είναι η δυνατότητα που μου δίνει η τέχνη και η γνώση να έχω φτερά, να πετάω. Οπότε εδώ, επειδή είχε σε ένα ρέζινση, όταν ήταν φοιτήτρια στην Αγμία Ζωντασέα αλλά μετά μέχρι στο Βερολίνο έτσι, και όταν ήταν η φοιτήτρια έκανα residency στην Αυστραλία και είχε σεπαθεί σε με κάτι καινούριο. Η Αυστραλία ήταν μια καινούρια ήπειος, ένας καινούριος ρόβος, καινούρια πράγματα οπότε ήθελε να κάνει ένα homage, οπότε στο κόμμα στην Queensland, στην έκθεση εκεί, πρόσθεσε και άλλο ένα έργο αυτό εδώ που βλέπουμε, a question of perspective, είναι θέμα προοπτικής. Και εδώ έτσι, είναι παρόν αυτό το μυστήριο της καλλιτεχνικής έμπνευσης. Ένα γραφείο, θεατρικτοντάδες σε λεπτά χαρτιά, που πετάνε αλλά παραμένουν παγωμένα, αγιστωμένα στον αέρα. Βλέπω το έργο μέσα από αυτή τη σειρά, από μαύρες κλωστές, που δημιουργούν ένα είδος έτσι γλυστοφοβικού αποτελέσματος που έχει αρκετά καλλιδοσκοπική και στρολοσκοπική αντίληψη καθώς το παρατηρείς έτσι όπως περιφέρνεις στο χώρο. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάσταση που έκανε με αυτά τα καρδιά που είναι σαν να πέφτουν ή σαν, να, σαν μια βροχή που κατεβαίνει τον ουρανό ή σαν μια δύναμη έμπνευσης και δημιουργία που ανεβαίνει από το γραφείο προς τα πάνω και δημιουργεί ακριβώς αυτή την αίσθηση που είχε η ίδια επισκεπτόμενη το 1990 την Αυσταλία από την απερανοσύνη και την πολυπροκότητα αυτής της Επίρου και όπως λέει και η ίδια «Moments of mystery and wonder when suddenly a new perspective makes one ask new questions». Αυτό είναι. Η, η ίδια η ζωή θέτει συνέχεια ερωτήματα και τα ερωτήματα έτσι πρέπει να απαντηθούν και τα προβλήματα πρέπει να λυθούν και δεν είναι παλιά εύκολο γιατί είναι κυστηριώδη, γιατί είναι περίπλοκα αλλά αυτό ανοίγει στον άνθρωπο και του και έχει συνδεθεί και με, με ένα mortar και mm -hmm. θα το δεις πριν άλλη φορά, ένα βίντεο ε, γιατί τώρα κινούνται αυτέ, όχι κινούνται, αιωρούνται με ένα πάρα πολύ ανεπέστητο τρόπο και δημιουργούν αυτή την αίσθηση του μετέωρου ε, το ότι κάνεις σε δύο παραγραφές που εδώ έχουν και τον ίδιο τίτλο Ψηφόρευση, συνάφρηση Accumulation in σε αναζήτηση προορισμού περίπου 430 μαρίζες υλογίας ευρώ που βαλούσανε μέσα τους σαν αναμνήσεις πράγματα ή μια άλλη φορά που βρήκε μια βαλίτσα με παλίτσες φωτογραφίες. Όλα τα πράγματα έχουνε την δική του προσωπική, ατομική, εσωτερική μνήμη και σε αυτή την περίπτωση οι βαλίτσες παραπέμπουν στις αναμνήσεις, στις κινήσεις, τις μετακινήσεις των αγνώστων. Στην ίδια στο ίδιο ταξίδι, της ζωής των ανθρώπων. Άρχισα να μαζεύω βαρίτσες. Επισκεπτόμουν τις υπεύθυνες αγορές στο Βερολίνο και έπρισκα διάφορες παλιές βαρίτσες και μια φορά βρήκα μια πολύ παλιά εφημερίδα μέσα του 1947. Γοητεύτηκα άρχισα να τις όλο και περισσότερο. Είναι μία έμπνευση, έτσι, καθημερινής κίνησης και ταυτόχρονα είναι, έτσι, μέσα από τις ατομικές ζωές, ατομικές σκέψεις. Μπορείτε να σας. Τι, τι, τι είναι η ύπαρξή μας, τι σημαίνει το να είσαι ζωντανός, Τι είναι οι προσδοκίες μας, που προσπαθούμε να πάμε. Κάθε άνθρωπος κουπαλάει Πλέον απαραίτητα όταν ταξιδεύει. <σχει> Στην τελευταία του είναι και λαθρός σε ορούμενε. Σε άλλε ειδήσει ήταν λίτα Πιο πολύ μετακινείσαι, τόσο πιο πολύ αναμειγνύεσαι και έρχεσαι σε επαφή με του άλλου. Όσο φθάνεις ένα μέρος, που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να κοιτάξεις κατάματα τον εαυτό σου εννέα. Όταν κοιτάω αυτό το σωρό από συμβαρμένες βαλίτσες, μόνο αυτό που βλέπω... Είναι ένας ανταποκρινόμενος αριθμός από ανθρώπινες ζωές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι άφησαν το μέρος που γεννήθηκαν σε αναζήτηση κάποιου άλλου χρονισμού και έφυξε κλίνησαν αυτό το ταξίδι. Σκέφτομαι πάλι πίσω τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων Το δάπεδο ήταν κουτό, ουδέτερο. Άλλο, σε άλλο ήταν με το νέο επιφάνεια αυτή η αισθητική του γυμνού σκηνοθέματο. Σε άλλο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παρκέ εξήλινο. Σε άλλο ήταν αυτό. Και σκεφτόμουν να γίνε να δει τα ταξίδια, α πούμε. Τα ταξίδια που κάνει, μέσα στο σπίτι σου ακόμα. Τα ταξίδια που κάνει έξω. Τα ταξίδια, διαδρομέ. Πόσο πεποίθηση έχουμε για τη συνειδητοποίηση αυτού του ταξιδίου, τα πράγματα που ξεκινάμε για να ξέρουμε και οι ίδιοι τι ακριβώς είναι αυτό που επιθυμούμε σε αυτά. Αυτές οι βάρκες που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι πάλι φθαρμένες, ούτε τα πρόσφυγα έτσι που είχαμε δει στο Bon Marche και στο Where are we going είναι μεταλλικοί συλλετοί, που κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις και που μέσα έχουν όλους αυτούς τους νευρώνες, αυτές τις κόκκινες φλέβες από που απλώνονται προς τα πάνω και ζητούν να επικοινωνήσουν και να ενωθούν με τις αντίστοιχες επιθυμίες και τα αντίστοιχα ταξίδια των άλλων ανθρώπων. Οπότε πάλι υπήρχε αυτή η πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Υπήρχε κάτι το πονεμένο και κάτι το αισιόδοξο, κάτι το αιμάτινο, αλλά αυτό το αιμάτινο σήμερα ταυτόχρονα και αίμα που πάλετε από ζωή και αίμα που πάλετε από πόνο ή θάνατο. το μείς αρχή, ε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εγώ και άλλα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμης που φεύγει και αυτή προς τα δεξιά. Mm. Ναι, αυτά. Οπότε, είδαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.